Στοίχη 22.35. Απόφαση στη Συνόδου και επιστολή αυτής στους χριστιανούς της Αντιοχίας. 22. Τότε εφανη καλόνι στους Αποστόλους και στους Πρεσβυτέρους μαζί με όλη την Εκκλησία των Πιστών και επεφασίστην να εκλέξουν μεταξύ των χριστιανών των Ιεροσολύμων άνδρας, τους οποίους να αποστείλουν στην Αντιόχεια μαζί με τον Παύλον και με τον Βαρνάβαν, για να επιβεβαιώσουν και αυτή τα ληφθή σα αποφάσει. Και εξέλεξαν τον Ιούδαν που επανομάζει το Βαρσαβά, και τον Σίλαν, άνδρας που είχαν πρωτεύουσαν θέσει μεταξύ των αδελφών και είχαν ω εκ τούτου όλα τα προσόντα για να αντιπροσωπεύσουν την Εκκλησία των Ιεροσολύμων. 23. Έγραψαν δέκε επιστολή, την οποία απέστειλαν δι' αυτόν τον δύο με το εξή περιεχόμενο. Οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι και οι Αδελφοί τη Εκκλησία των Ιερουσαλίμων, προ του αδελφού που πρωτύτερα εθνικοί και πίστευσαν. Κατοικούν δέστηνα αντιόχιαν και Συρίαν και Κυλικίαν. Χαίρετε. 24. Οικούσαμε ότι μερικοί οι οποίοι βγήκαν από εμά του εξουδέων χριστιανούς σα ετάραξαν και με λόγου κλονίζουν και κρυμνίζουν τα ψυχά σα, διδάσκοντα ότι πρέπει να περιτέμνεστε και να τηρείτε των νόμων. Ει αυτού δεν εδόκαμε νημεί εντολή ή οδηγίαν αντινά. Δεν ομιλούν συνεπώ εξ ονόματό μα. 25. Επειδή λοιπόν οικούσαμεν αυτά, «Μας εφάνει καλόν και λάβομεν ομόφωνον απόφασιν να εκλέξομεν άνδρα σοβαρούς και να στείλουμε τούτους προς σας ως προσώπους μας μαζί με τους αγαπητούς μας Βαρνάβαν και Παύλων» 26 «Οι οποίοι είναι άνθρωποι που εξέθεσαν εις κίνδυνον τη ζωή τους για το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού» 27 Μαζί λοιπόν με αυτούς, εστήλαμε τον Ιούδαν και τον Σίλαν, οι οποίοι θα σας είπουν και προφορικώς τα αυτά που περιέχονται στην επιστολή μας τα αυτήν, ως αποφάσεις της Αποστολικής Συνόδου. 28. Απεφασίστε δηλαδή ως ορθών και αληθές από το Άγιον Πνεύμα και από εμάς, να μην σας επιβάλλουμε πλέον κανένα άλλο βάρο εκτός των κατωτέρων που είναι αναγκαία. 29. Να απέχετε του τέστην από τα ειδωλόθητα και από το αίμα και από το πνικτόν, τα οποία δεν πρέπει να τρώγετε. Να απέχετε δε ακόμη και από την πορνείαν. Από αυτά, εάν φυλάτετε τους εαυτούς σας καθαρούς, θα απολαμβάνετε ειρήνη και ανάπαυση συνειδήσεως. Υιγένετε. 30. Αυτοί λοιπόν, αφού έλαβουν την άδεια να απέλθουν, ήλθουν στην αντιόχεια και συναθρύσαντες στο πλήθος των πιστών παρέδωκαν την επιστολήν. 31. Όταν δε οι εναντιοχεία χριστιανοί ανέγνωσαν την επιστολήν εχάρισαν τον διαφωτισμών και την ανακούφιση και ειρήνευσην την οποία τους επροξένησε ναύτη. 32. Και ο Ιούδας και ο Σύλλας οι οποίοι σαν προφήτε επαρηγόρησαν και αυτοί δια πολλών λόγων και καθησύχασαν τα συνειδήσεις των αδελφών και στήριξαν αυτούς εις την καταχρηστών ζωή. 33. Αφού δε έμειναν κάποσων χρόνων εκεί του εδόθη η άδεια να απέλθουν και να επανέλθουν εις Ιεροσόλυμα προ του Αποστόλου. Και έτσι ανεχώρησαν με ευχάς ειρήνη εκ μέρου των αδελφών. 34. στον Σύλαν όμω εφάνει καλό να παραμείνει αυτόθη. 35. Ο Παύλος Δέ και ο Βαρνάβας διέμενον ει Αντιόχεια, διδάσκοντε και με πολλού άλλου κήρυκα στου πιστού και κηρύττοντε των λόγων του κυρίου και ει για πρώτη το Ευαγγέλιον.